μετά από την ανακοίνωση αυτή και την πρόθεση της κυβέρνησης είχαμε μία δεύτερη αλλαγή στάσης και για μένα είναι κατανοητό και θα έλεγα ότι είναι και θεμητό γιατί είναι ένα θέμα που ξεπερνάει τα εθνικά μας όρια και τα ευρωπαϊκά όρια και έχει μία παγκόσμια διάσταση επανασυγκροτήθηκε και επανασυστάθηκε το αρμόδιο Υπουργείο στο οποίο προείσταστε αυτό σημαίνει ότι και η κυβέρνηση και είναι λογικό ψάχνει να βρει λοιπόν τον δικό της βηματισμό σε αυτό το κορυφαίο θέμα. Θα έλεγα ότι σε αυτή την φάση όταν εκείνη ψάχνει τον δικό της βηματισμό δεν θα πρέπει να είναι δογματική και αμετάπιστη και αμετακίνητη σε αυτές τις θέσεις και την καλό να συζητήσει τις θέσεις της τοπική κοινωνίας στις στον των φορέων και να αντιληφθεί τι σημαίνει κλειστή δομή που για εμάς κλειστή δομή αυτή της κλίμακας είναι μία φυλακή, είναι ένα κολαστήριο με ό,τι αυτό συνεπάγεται και θα πρέπει σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε να αντιληφθείτε και να κατανοήσετε ότι η ΚΟΣ ποιοτικά, διαφέρει από τα υπόλοιπα νησιά, τα οποία πλήττονται από το μεταναστευτικό. Αυτό ουδόλως αλλάζει την θέση μας για πλήρη αποσυμφόρηση των νησιών στο σύνολό τους, όμως σας καλώ να δείτε με ξεχωριστό μάτι την ΚΟ, την τουριστική ΚΟ,